Ένα. Και ήλθεν ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες και ομίλησε μαζί μου και είπεν Έλα να σου δείξω την καταδίκη και κατάκριση της πόλος που λόγω της αποστασίας της από τον ουράνιο νυμφίον και της εξαχριόσεως της είναι πόρνη Η πόρνη αυτή είναι μεγάλη και κάθεται πάνω εις νερά πολλά που συμβολίζουν λαούς και έθνη και γλώσσας με γίνα και σαρκικά φρονήματα 2. Με αυτήν επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μέθησαν οι κάτοικοι της γης από τον ίνων της πορνείας της, δηλαδή το ειδωλολατρικό πνεύμα και η ηθική εξαχρίωση της εκπροσωπούσης τότε την ηθική Βαβυλώνα Ρώμη, μετεδόθηκε στους εξ εξαρτωμένου εξαρτωμένους βασιλείς και στους εις αυτήν λαού. 3. Και με μετέφερε πνευματικός και ανεξτάσεις τόπων από τον οποίο είχε φύγει ο Θεός και είτο λόγω της κακίας των κατοίκων του έρημος από την παρουσία του. Και είδα μια γυναίκα την πόλη της Ρώμης που εξικόνιζε τότε την ηθική Βαβυλώνα. Είδα την γυναίκα αυτή να κάθεται πάνω εις το θηρίων των κόκκινων και μοβόρων και ματοβαμένων που είχε γεμάτων γεμάτον από κάθε είδος και ονομασίαν βλασφημίας και είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Το κράτος δηλαδή και η εξουσία της πόρνης αυτής, εστηρίζοντο επί του αντιχρίστου και του από αυτόν, οι βασιλείς της δε έφερον ασεβείς τίτλους που εσήμεναν τη θεοποίηση και αυτών των ιδίων και της πολεώστων. 4. Και η γηνή αυτή είχε περιβολήν γεμονικήν και βασιλικήν. Εφόρει ένδυμα απορφυρούν που είτο και αιματοβαμμένων κόκκινων και είτο χρυσομένοι και στολισμένη με χρυσά κοσμήματα και πολιτιμούς λίθους και με μαργαριτάρια. Και είχε στο χέρι της ποτήριων χρυσών γεμάτων από τα βδελίγματα της οδρολατρίας της και ακόμη κράτη τα κάθαρτα έργα της διαφθοράς με τα οποία εμόλυνε την υγεία δι' αποστασίας από τον ουράνιο νυμφίον. 5 και στο μέτωπό τη είχε γραφεί όνομα που για τους πολλού είναι μυστηριώδες και κατανόητων. Βαβυλόνη μεγάλη, η Μητρόπολη και πρωτεύουσα των πόλων, που εμακρύνθησαν από τον Θεόν και είναι πόρνε, το κέντρο της ακολασίας και ειδωλολατρίας που αποτελούν τα βδελίγματα της γης. 6. Και είδα την γυναίκα να μεθά από το αίμα των χριστιανών, τους οποίους κατεδίωκε, και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Και όταν την είδα, εθαύμασα μεγάλον θαυμασμό δια την τόσο ηγεμονική εμφάνισή τη και δια των θρίαμβών τη κατά των Αγίων και Πιστών. 7. Και μου είπε ο Άγγελο, Δια τι Εγώ θα σου εξηγήσω το κατανόητον και άγνωστον μυστικών τη γυναικό και του θηρίου που την βαστάζει και το οποίο έχει τα σεπτά κεφαλά και τα δέκα κέρατα. 8. Το θηρίον το οποίο είδε είναι εμπνεώμενοι από του σατανά άθιοι κοσμοκρατορίε, οι ε οποίοι ήσαν και έπεσαν και ανέζησαν στην κοσμοκρατορία τη Ρώμη, η οποία θα πέσει και είναι σαν να μην υπάρχει. Και μέλει να επανέλθει το θηρίον αυτό από την άβυσο δια των αθέων και αντιχρήστων κοσμοκρατιών που θα διαδεχθούν την κοσμοκρατορία τη Ρώμη, και δια της νίκης του Χριστού πηγαίνει σε όλεθρων και εξαφανισμών. Και θα θαυμάσουν εκείνοι που κατοικούν επί της γης, τον οποίο το όνομα δεν έχει γραφεί αφού του ίρχισε να κτίζεται ο κόσμος ή το βιβλίο της αιωνίου ζωής. Και θα θαυμάσουν όταν βλέπουν το θηρίον ότι υπήρχε και δεν υπάρχει, και όμως θα αναζήσει και θα είναι παρόν. 9. Εδώ φαίνεται ο νους οφωτισμένος από τον Θεόν, που έχει αληθινήν και πνευματικήν σοφίαν. Επτά κεφαλαί του θηρίου σημαίνουν τα επτά βουνά και τους λόφους, επάνω στους οποίους είναι κτισμένοι για κάθε τη γηνή η πόλη Ρώμη, που εξοικονίζει την ηθική βαβυλώνα της σημερινή, αλλά και όλας που μέχρι της οριστικής επικρατήσεως του Ευαγγελίου θα αναφανούν. Δέκα. Σημαίνουν ακόμη επτά κεφαλαί και επτά βασιλείας και αντιθέως κοσμοκρατορίας. Επέντε ήσαν προχωστιανικέ και έπεσαν. Η μία η Ρωμαϊκή, υπάρχει ακόμη. Και οι άλλοι δεν ήλθαν ακόμη. Και όταν έλθει, πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού να μείνει λίγων χρόνων. 11. Και το θηρίον που ήττο και δεν είναι πλέον, και αυτό είναι όγδος βασιλεύς και είναι από τους 7. Διότι και τα σεπτά κοσμοκρατορίας το αυτό θηρίον εμπνέει και εις αυτάς σαν ξεχωριστή ύπαρξη πάντοτε αυτό αναζεί και η ζωή του εξαρτάται και ενσωματούται εις τα σεπτά αυτάς κοσμοκρατορίας». Αλλά και αυτό πηγαίνει προ τον όληθρον και τον εξαφανισμό. 12. Και τα 10 κέρατα που είδε σημαίνουν 10 βασιλείς, οι οποίοι δεν ευασίλευσαν ακόμη έω τώρα, αλλά ω λαμβάνουν εξουσία μία ώραν και θα βασιλεύσουν πολύ λίγων χρόνων ω σύμμαχοι του Θηρίου. 13. Αυτοί έχουν τα αυτά φρονήματα και την δύναμη και την εξουσία του στη δίδουν στο Θηρίον. 14. Αυτοί θα πολεμήσουν με το Αρνίον και το Αρνίον θα τους νικήσει διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύει των βασιλέων και αυτοί που είναι μαζί του είναι προσκαλεσμένοι και εκλεγμένοι από τον Θεό και πιστοί. 15. Και μου είπε ο Νοάγκελο, Τα νερά που είδε επάνω στα οποία εκάθιτο η πόρνη είναι λαοί και όχλοι και έθνη επί των οποίων κυριαρχεί η πόρνη. 16. Αλλά το κράτο τη Αμαρτία φέρει πάντοτε μέσα του τα σπέρματα τη απίλας και τη αποσυνθέσεως και τη αυτοδιαλύσεως. Και κάθε νέα κοσμοκρατορία θεμελιώνεται πάνω στα ερήπια της προηγουμένη, την οποία διεδέχθη αφού προηγουμένω την κατέστρεψε. Έτσι θα γίνει και με τη ρωμαϊκή κοσμοκρατορία. Τα δέκα κέρατα που είδε, δηλαδή οι δέκα βασιλείς και το θηρίο που εμπνέει και τούτους, αυτοί θα μισήσουν την πολυρόμην, την πόρνη που εξοικονίζει την ηθική βαβυλώνα κάθε εποχής Και θα την κάμουν ερημωμένη και γυμνήν, διότι θα διαρπάσουν τον πλούτο της και θα φάγουν τα σάρκα της διαμοιράζοντα την επικράτειά τη και τα σχόρας της και θα την κατακάψουν με φωτιά. 17. Διότι ο Θεό ενέβαλε νεστασκαρδία στο να γίνουν όργανα των σχεδίων του και να κάμουν τη βουλή του, και να συμφωνήσουν και να δώσουν τη βασιλεία του στο θηρίον έως ότου πραγματοποιηθούν τελείως οι του θηρίου προφητικοί λόγοι του Θεού. 18. Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλης μεγάλη της Ρώμης η οποία βασιλεύει τώρα επί των βασιλέων της γης αλλά την οποία με το λίγον οι βασιλείς αυτοί θα την καταστρέψουν.